ο έτερος ε, εδώ τη σημέρας ε, στην εκπομπή περί φιλοσοφίας και ελληνικής γλώσσα ο κύριος είναι στο στούντιο Ξέρετε, κάθε Παρασκευή η εκπομπή που επεξεργάζεται ο αδερφό εδώ ο κύριο Διαμαντάρα Ελευθέριο περιφέρεται γύρω από το θέμα που λέγεται περί και ελληνική γλώσση. Στην Παρασκευή στι 8 και 30 και τον καλησπέριζω. Ήδη έχει εδώ ετοιμάσει την εκπομπή του. Καλησπέρα, Γεώργο. Καλησπέρα, Λεφέρι. Γιώργο. Καλησπέριζω όλου του συνέλληνε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και στα δύο ημισφαίρια. Και όπω γνωρίζει πολύ καλά, γιατί έχει και με τα ματάκια σου. Έχει πάρα πολύ κόσμο τι Παρασκευέ το βράδυ γιατί ο κόσμο ενδιαφέρεται να ακούει. Τέτοιου είδου θέματα από ιδικούς και αγαπημένους και όχι μόνο Εκμηριωμένα πάντοτε Έτσι. και όχι αυθαιρεσίες Εννοείται ξεκινήσεις... Τι έχεις ετοιμάσει ημέρα. Θα ξεκινήσω είναι αρθρωτό είναι για να μην κουράζουμε Θα ξεκινήσω φίλοι μου από την ερώτηση την οποία μου κάνετε Θέλετε να πληροφορηθείτε πόσο όνομαζαν οι αρχαίοι Έλληνες τους μήνε του έτου. Αν θέλετε πάρτε μολύβι και γράψτε τους. Ξεκινάμε με των 100, εμβι... 100 εμβιών. Διαρκούσε 30 ημέρες από τις 16 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου. Με Διαρκούσε 29 ημέρες από 16 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου. Βοηδρομιών. 30 ημέρε διαρκούσε από τι 16 Σεπτεμβρίου έω 10... την 15η Οκτωβρίου. Πιανεψιών. 29 ημέρε διαρκούσε από την 16η Οκτωβρίου έω την 15η Νοεμβρίου. Με μακτυριών διαρκούσε 30 ημέρε από την 16η Νοεμβρίου έω την 15η Δεκεμβρίου. Ποσιδεών. Διαρκούσε 29 ημέρες από την 16η Δεκεμβρίου έως την 15η Ιανουαρίου. Ο Γαμηλιόν είχε 30 ημέρες από την 16η Ιανουαρίου έως την 15η Φεβρουαρίου. Αν θες Ριών, 29 ημέρες διαρκούσε από την 16η Φεβρουαρίου έως την 15η Μαρτίου. Ο Ελαφιβολιόν διαρκούσε 30 ημέρες από την 16 Μαρτίου έως την 15 Απριλίου. Ο Μουνιχιόν διαρκούσε 29 ημέρες από την 16 Απριλίου έως την 15η Μαΐου. Ο Θαργιλιόν διαρκούσε 30 ημέρες από την 16η Μαΐου έως την 15 Ιουνίου. Και ο Σκυροφοριόν από διαρκούσε 29 ημέρες από την 16η Ιουνίου έως την 15η Ιουλίου αυτές ήταν οι μήνες κατά την κλασική εποχή υπήρχαν και τοπικοί άλλοι σε ορισμένες πόλεις κράτη με μικρές διαφορές αλλά αυτά που οι συναλλαγές κυρίως λάμβαναν χώρα σε αυτό το Αττικό ημερολόγιο και οι Ολυμπιάδες με αυτούς μετρούσαν και τα μυστήρια με αυτούς τους μήνες ετελούντο, τόσο τα μικρά όσο τα μεγάλα όσο και τα καβύρια, τα γνωστά και πολλά άλλα τα οποία θα αναφέρουμε εν καιρό. Δεν ήταν μόνο Ελευσίνια και Καβύρια, ήταν και άλλα πολλά άλλα μυστήρια τα οποία ετελούντο σε διάφορες πόλεις, της απανταχού ελληνικής επικράτειας Εδώ ένας φίλος λέει ένα ωραίο Και ψελιότης λέει εδώ και 15 αιώνε Έχουμε κολλήσει στο μήνα Προδοτιών και πρέπει να αλλάξουμε Τάχιστα <laughs> Πολύ καλό Δημητράκη μου Πολύ δίκαιο. καλό, δί... καλό αγορινά Και να είναι καλά ο Δημήτρης Το φυτό του πάει καλά ε, Θα σταθώ λίγο στα θα... Διατρέξονται αυτή την εβδομάδα, ζούμε μια φοβερή κατάσταση, το έχουμε πει, οπόταν πλέον δεν ισχύει τίποτα, τα πάντα είναι προγραμματισμένα, είναι αλλιωμένα και τείνουν να εξαφανίσουν τη μεσαία αστική τάξη, να την κάνουν πτωχή, να περιμένει και αυτή κάποιο επίδομα τέλος του χρόνου να πάρει. Επίσης, οι άνθρωποι οι οποίοι κυβερνούν δεν το περίνευαν ποτέ, δεν έχουν δουλέψει ποτέ, ανέλαβαν και τώρα βγάζουν τα νεανικά τους Πεπιεσμένα στο βάθο τη συνήθήσή του αυτά που ναι, διάβαζαν. Ούτε, ούτε αυτά τα οποία διάβαζαν και τα και τα συζητούσαν μέσα στα καφενεία με βερεσέ καφέ, αυτά τώρα θέλουν να τα εφαρμόσουν και δημιουργούν το ταξικό κομματικό κράτο. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι όταν ένα κράτο έχει έναν μηχανισμό 5 με 10% ελέγχει το κράτο στη Μάζα. Ε, το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά, αυτό έκαναν οι μεγάλοι κόκκινοι και μαύροι φασίστες. Γιατί δεν το έκανε και ο Χουντίνη, τριπλασίασε το δημόσιο σύστημα, σε υπαλλήλους ο Χουντίνη. Και βλέπεις τώρα ντροπέ και ιδέες μέσα στη Βουλή, Υπουργό Δικαιοσύνης, να ψέγει την δικαιοσύνη διότι δεν του έβγαλε μια αρεστή απόφαση και χθες να γίνεται μεγάλη φασαρία διότι τα θύματα του τρομοκράτη, του δολοφόνου, του εκτελεστή και να τα λέει δεν τρεπόστε, να τρέπονται ποιοι τα θύματα διότι αυτός λέει είχε ναι. ιδέες, είχε ιδέες, ταξικές ιδέες Ταξική. και για τις ιδέες του λέει δεν πρέπει να διώκεται κανείς. Ναι κύριε Υπουργέ, αλλά τις ιδέες τις έκανε έργο. Έντεκα δολοφονίες αυτός ο άνθρωπος, ναι. είναι ιδέες και γράφει μέσα τώρα τα βιβλία του μέσα στη φυλακή ναι. και λέει συνεχίστε τον αγώνα και όταν βγήκε έδωσε το σύνχημα πάλι και το περίεργο τώρα Α, για πε, το, το πήγα να το πω εγώ ο, ο γιος του τρίτου τη τάξη Έλληνος του προέδρου της Βουλής να είναι εκεί να τον αγκαλιάζει ναι, καλά δεν του είπε ε, ε, δηλαδή που πάμε ρε εσύ διαμαντάρα μου ε, τρελαίνομαι δηλαδή ξέρεις δεν υπάρχει περίπτωση αν μην ότι θα πάει ο, ο γιο σου Επίσκεψη εκεί. εκεί. Και δεν του λε: Αγοράκι μου, κάτσε σπίτι τώρα. Θα είναι όλα τα κανάλια εκεί, θα γίνουμε. Γιατί κάνουν, είναι πρόβατζε νεράλε, δοκιμάζουν τι ανοχέ μα. Ναι, Όταν ο γιος του. θα σας Έκανε τη ληστεία αυτά. με του τρομοκράτες τραπέζι και το. Ένα και το δίκασαν. Εκείνο πήγε μάρτυρα και έλεγε: Τι καλό παιδί είναι και ναι, σε ναι. καλή οικογένεια είναι. Το βάλαν 15-16 μήνε, το δικάσαν και τον έβγαλε. Αλλά το παιδί αυτό δεν συνετίστηκε. Ακολουθεί και το παιδί δεν έχει μυαλό και ο μπαμπάς δεν έχει μυαλό ή και οι δύο έχουν πολύ μυαλό και πάνε να επιβάλλουν αυτή την τάξη να μας κάνουν να μην μιλάμε ότι αυτοί εκτρέφονται μέσα από αυτό το σύστημα ναι. όταν έχουν κάποιους άλλους που λένε ότι βεβαίως έχουν μόνο δικαιώματα, υποχρέωσεις δεν έχουν αυτοί που είναι μέσα ποτέ. τίποτα Όχι. και έρχονται τώρα και λένε ψέματα Γιώργο Εμένα Ότι θα... τον νόμο λέει τον έκανε ο Σαμαράς Ο Σαμαράς έκανε τον νόμο Να είναι στα 18 έτη Η, αποφυ... η άδεια ναι, ναι. Αλλά οι τρομοκράτες Μεταφώνου να μην δικαιούνται Ούτε αυτό Ακριβώς. Και το πρώτο νομοθέτημα που έκαναν Το 15 όταν ανέλαβαν, Κατήρισαν το άρθρο Α1 3 για την τρομοκρατία. Αυτό το οποίο έκαναν Και για την τρομοκρατία Και έκαναν 8 χρόνια αν είσαι μέσα 8 χρόνια, ανεξαρτήτω ή δεχθού εγκλήματο, ενό ή πολλών, να δικαιούσαι με άδειε. Και να μην φυλακίζει άμα σε πιάσουνε και το ποινικό συμμετρό είναι. Και να μην δίνει κατάθεση, ψι, να μην δέχεσαι να σου πάρουν δακτυλικά αποτυπώματα και να μην δίνει και γενετικό υλικό. υλικό. Για αυτά... να σου έχουν το DNA, που ποιο... είναι το πλέον σε... σίγουρο. Σε ποιο πλανήτη γίνονται αυτά. Τώρα. Σε άλλο κράτο γίνονται αυτά. Ξεκίνησα έτω... με τον κέντας. ηλεκτρικό εδώ. Μάλιστα. Και σε έναν σταθμό ήταν καμιά τριανταριά μαύρο φορημένοι, ε, μαύρο κοπέλε, πρόσεξε. Και είχαν και κατέστρεφαν έμεσα τα ακυρωτικά μηχανήματα. Πώ? Πήγαιναν και έβαζαν μέσα Τσι, αυτοκόλλητα, και αυτοκόλλητα και τα κατέστρεφαν. Και μετά έμπαιναν στα βαγόνια και ρήπαιναν όλα τα βαγόνια με αυτοκόλλητα. Ποιο του δίνει τα λεφτά και βγάζουν αυτέ τι χιλιάδε τα αυτοκόλλητα, αυτοκόλλητα? Ποιο! Και να βλέπει τώρα παιδιά 17 Αυτό είναι το 20, θέμα ποιο είναι τα λεφτά, ή ότι χαλά αυτό για ποιο λόγο. Δηλαδή είναι επανάσταση αυτή είναι τώρα επαν... κοινωνική. Αυτό πρόσεξε με Γιώργο. Ή ανεβαίνει στην πανεπιστήμια το του σταδίου και σπά έριξε... το, το εμπορικό του ανθρώπου που το έχει εκεί για να ζει την οικογένειά του είναι το επανάσταση Το πόρο που έριξε έτσι. ο κύριο Τσίπρα και έλεγε Αυτοί που αντιστέκονται στα διόδια θα μάθουν να αντιστέκονται και σε άλλε εκδηλώσει τη ζωή. Ναι. Είναι δική του. Τώρα δεν θέλουν να πληρώνουν ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ναι, ναι αλλά τα παιδιά δεν έχουν μυαλό. Διότι δεν, τώρα που πηγαίνουν στην εφορία έχουν πάει αυτοί που διαπλήρωναν τα διόδια οι εντολές και τους καλεί η εφορία και τους θέλει στο δικαστήριο ναι. δεν πάει κανένας ο Ρουβίκο ούτε κανένας Τσίπρας να τους υποστηρίξει να μην πληρώσουν. Και τώρα του βγάζουν το αλλούν το σπίτι 2200 ευρώ το βγάζουν στο σφυρί από τα εγώ ξέρεις τι εύχομαι ε, Επειδή είσαι σεβάσμιο σε άτομο Εύχομαι να σου ρίξουν μια Κανιά πέτρα στα τζάμια στο σπίτι Και να σε δεχθεί Στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργό της χώρας Α <στονίκαι> δεν πάμε καθόλου καλά <στονίκαι> Τι έγινε τώρα σε ενόχλησα που είπα αυτό Ε βέβαιο Δεν θες τι... ναι. να σφίξεις το χέρι του Πρωθυπουργού της χώρας να βγάλεις φωτογραφίες Και θα κάνω τι Να κάνω τι να κερδίσω τι Ε πού θες να ξέρω εγώ τι θα ε, λοιπόν... διαμαντάρα. Εγώ δεν ένοιχω σε κάποια ταξική ιδεολογία Ανατροπής του πολιτεύματο. Είμαι αμύρος ναι. των ευθυνών Κατάλαβα ναι. το υπονοούμενο σου Ευχαριστώ πολύ Και εγώ <laughs> είμαι έμυρος, έμυρος. του εαυτού μου ε, Εμύρις δεν είσαι πάντως ναι. ε, λοιπόν. Εμύρι δεν συνειάλλη τώρα με τον Καμένο Είναι άλλο σκάνδαλο αυτό το Εδώ το... πέρα γίνεται ε, τρελοκομείο Θα το πεις τώρα πάω ένα διάλειμμα ήθελα να κάνω ένα τηλέφωνο που μου προέκυψε Και σε δύο λεπτά είμαστε πίσω φίλοι. Σε Αμπέτο και ελληνική σήμερα, και τώρα στο διάλειμμα κάναμε μια αλλαγή επιτόπου και θα σα την πω γιατί ακριβώ δεν έχουμε φτιάξει και τη σελίδα τελική, την τελική με το χρήσιμο τοχιονισμένο από τη φίλη, διότι είναι κάποιε εκπομπέ πάνε πίσω, πιο, νωρίς, πιο αργά και Μία σελίδουλα τη βδομάδα θα γίνει μπλοκ η σελίδα του Αλμπέντο, ούτω ώστε να ανέβουμε και σε ακροαματικέ τα λοιπά. Καλησπέρα στο βόλο. Λοιπόν, αυτό που έχω να σου πω τώρα, ο διαμαντάρα, σημειώστε, επειδή ακόμα δεν είναι αναρτημένο, δεν θα έρχεται Παρασκευή στις 8.30, σημειώστε, την άλλη εβδομάδα θα είναι πλέον μόνιμο αυτό, 5η στι Πέμπτη, ε, συγνώμη, 7.30 19, 19.30 Σημειώστε Διαμαντάρας Περί ελληνικής γλώσσης και φιλοσοφίας Κάθε πέμπτη Από την επόμενη εβδομάδα 19.30 Ήτι 7.30 το απόγευμα Και μετά ακολουθεί Η αθλητική εκπομπή Λοιπόν, απ' την άλλη πέμπτη Θα ακούτε το Διαμαντάρα και όχι Παρασκευή Και η Κουμπούνη Αύριο θα είναι εδώ αλλά επειδή δουλεύει ο δημοσιογράφος και φεύγουν αργά οι δημοσιογράφοι τις Εφημερίδε. παρεκάλεσε να κάνουμε μια αλλαγή και έτσι πάει ο Διαμαντάρας 5η 7,5 και η κουμπούνη θα είναι εδώ Παρασκευή 8,5 προς 9 θα το ανακοινώσω στις 10 η ώρα γιατί μιλάω μαζί τη στο Face οπότε δύο άτομα κάνουν μια μικρή μετακίνηση η... από την άλλη εβδομάδα εννοείται η Γεωργία θα έρθει στην Παρασεβή και ο διαμανταρα παει πάει πέμπτη-εφτάμιση. Επειδή προκειμένου σημειώσετε τη μία που είναι απολύτω σταθερή και η άλλη παίζει μισή ώρα προς πίσω, θα σας το πω μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ε, το άλλο θέμα το σοβαρό, έχουμε τώρα την γελιοποίηση του κράτους και των υπουργών μας και θέλουμε να πουλήσουμε κάποια πυρομαχικά που έχουμε. Και γίνεται μία διακρατική συμφωνία. Ελλάδα, Σαουδική Αραβία. Και ξαφνικά πετάγεται κάποιο. Καλησπέρα σαν το Λαγκάδάκη, να, να είναι καλά. Ο Ρέστη να είναι καλά. Ο Ρέστη, ναι. Ορέστης. Πετάγεται κάποιο και εμφανίζεται ότι αυτό εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο, προφανώ για να πάρει την προμήθεια. Οι Άραβε δεν τον αναγνωρίζουν. Παρουσιάζεται ο υπουργό, παρουσιάζει ένα χαρτί άλλο αντί άλλου και βγάζει και ένα χαρτί ότι εκπροσωπεί αυτό και το, το βασίλειο της Σα, Σαουδαραβίας. Ένα τρελοκομείο. Ναι. Δεν δίνουν ραντεβού να υπογράψουν τη σύμβαση σε κάποιο γραφείο, αλλά στο πόδι στο αεροδρόμιο. Αυτό ο κύριος είναι φίλος του Σαββίδη. Είναι από πάνω, από εκείνα τα μέρη τώρα, καταλαβαίνεις. Τα ίδια πυρομαχικά, λέει, παρουσιάστηκε και άλλο χαρτίτα, προσέφερε αυτός και στην Ιορδανία. Δηλαδή, να πέσουν επάνω, να φάνε, τι, τα, τις άρκε Και τα κόκαλα του κράτους ναι, ναι, ναι. Και γελιοποιούνται Και βγαίνει τώρα εντυπολίτευση Βγάζει χαρτιά και λέει εδώ πέρα Είναι τρελοκομία Αυτό είναι που διάβασε κάπου ένας, ένας ακόμα, στρατηγός Ένας ταξιέρχος άνθρωπος Από το επιτελείο πέρα. μέσα Ναι όταν είδε την κατάσταση Και τη έφερε αντίρρηση Πήγαν να το συλλάβουν και με χειροπέδε Και τον είχαν σε απομόνωση Και τον μετέθεσαν άρων άρων Σου λέει μα μασχαλά στη Μαρέγκα. Έρχονται αλληλογραφία όμως από τη Σαουδαραβία ναι. που αναφέρει ο Αυτά τα ο δημοσιογραφικά. βεβαίως στο Υπουργείο Εξωτερικών με αυτούς συνεργάζονται Μάλιστα. και το Υπουργείο Εξωτερικών σιωπά και τι βγαίνει και λέει τώρα ο Υπουργός ε, ό,τι λέει εγώ ήθελα να την κάνω τη δουλειά με το στρατητικό ακόλουθο αλλά μεσολάβησαν λέει και ποιοι ο πρόξενο και οι άλλοι με κάτι εμμύριδες που είναι φυλακοί ναι. Δηλαδή εδώ θα τρελαθούμε εντελώ. Εάν δεν έχουμε τρελαθεί Βλέπουμε το, το μαύρο κατάμαυρο Και σου λέει όχι δεν το βλέπεις είναι άσπρο Ναι το φως είχα κλείσει αυτή, αυτή είναι η περιραίουσα κατάσταση Τι να πεις τώρα Τι να πεις Δεν είναι λέει υπουργή λέει η φιλενάδα μου εδώ Κρατούν μόνο το χαρτοφυλάκι ο Τύπης Έχουν παραδώσει τις εξουσίες τους άπαντες Και όλοι όπου μπορούν κάνουν τις δουλίτσες και δεν θα διαφωνήσουμε, οι δεν είναι. Αυτοί υπογράφουν οι Αυτοί υπογράφουν. Αυτοί είναι. υπογράφουν. Δεν φαίνεται κανένας άλλος. Εδώ είναι κομπίνα καραμπινάτη καραμπινάτι. Είναι. Δεν μου λες, ο Σιμίτης δεν έπαιρνε χαμπάρι, γιατί είναι το ίδιο έργο Θεατέ. Δεν έπαιρνε χαμπάρι, αυτός όλοι οι άλλοι τα έπαιρναν το από Το ίδιο κάτω. έργο Θεατέ είναι και με τις φρεγάτες. Ναι. Το ίδιο και με τα υποβρύχια, το ίδιο έργο Θεατές ήταν παλαιότερα. Και με τα ναυ... ναυπηγεία. Φα... Με... Με, με την μεγάλη προμήθεια του αιώνου του Ανδρέα που είχε μεσολαβήσει η ΜΜΕ. Το χουντίνι λε. Α, εδώ έχουν γίνει πολλά. Η ΜΜΕ που τη θυμήθηκε. Βεβαίω. Καλά, ε, είσαι για εσύ, ελέφαντα σαν και εμένα. Λοιπόν, κλείνουμε με τα δυσάρεστα και α πάμε τώρα στο Όχι έργο Το είναι δυσάρεστα. Λάθο κάνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα δημοκρατικά εκλεγμένη. Ναι. αυτή ε, Α το χαίρονται αυτοί ναι. που το ψήφισαν διότι τον θα εμείς που δεν το ψηφίσαμε Λοιπόν. Το 18% κυβερνάει το 82%. Και τώρα οργανώνουν το κομματικό κράτος και βγαίνει τώρα άνθρωποι αστοιχείοτη να βγαίνουν να σε κοροϊδεύουν και να να μην τους νοιάζει τίποτα. Τίποτα. Ω... Oh. Λοιπόν. Μην παθιάσετε, δάσκαλε, μεθαύριο θα, θα ανακοινώσουν τι δουλίτσε του και με την Οδούλα από Δευτέρα κλπ. Λοιπόν. Δεν διαφωνούμε, φιλενάδα. Δεν διαφωνούμε καθόλου, you know. Λοιπόν, πάμε στα δικά μα. Για το λόγο, όπω ξέρει εσύ, πάρα πολύ καλά εκ των ολίγων. <κοί> Τουλάχιστον εμεί, με τον τρόπο που λειτουργούμε, έχουμε τον Αλμπέντο εδώ. Εμεί και... και οι φίλοι και τη βρίσκουμε τα βράδια Δεν και τι Δεν τη βρίσκουμε, ξεπερνάμε. Γιώργο, με συγχωρείς. Ρίχνουμε κάποιον σπόρο. Ενώ κατάλαβε. Αυτό είναι ο σπόρο ο... μα, αυτή είναι η δυνατότητά μα. Αυτή μας. είναι επιλογή μα. Εξαντλούμε μας. τη φαρέτρα μα. Αυτή είναι η επιλογή μα. Ε, στη ζωή. Τελεία. Μπορούσαμε να είμαστε αλλού. Βεβαίω. Μα παρακαλούσαν. Ε, βέβαια. Να μα δώσουν και θέσει και αξιώματα. Και εκπομπέ αλλά... στην τηλεόραση εμένα. και άλλε. Το ξέρει πολύ καλά. Πριν από χρόνια με καλούσαν για δήμαρχο, σε μεγάλο δήμαρχο τη Αττική. Έλα! Έλα μου λέγανε. Εδώ εμένα τώρα μεγάλα καναλιά γιατί το έχουμε το έργο και όλη την ομάδα και το ξέρουν. Και έχω και προσβάσει και φίλου. Και μου λένε. Στο τάδε κανάλι να κάνει. Ξέρω εγώ, άγνωσε επισκέπτε, τάδε τηλεόραση. Και λέω, Καντεμοντιχάρη, εγώ μπορώ να βρίζω. Λέει, όχι, όχι. όχι. Άμα δεν μπορώ να βρίζω, θα δηλαδή σου, να μιλάω ελεύθερα ενώμω. Θα σου βάλουν και ένα περίγραμμα μέσα ναι. στο οποίο θα κινήσει. Ναι. Θα να... σε ευνουχήσουν πνευματικά. Έχω ευνουχιστεί μόνε μου. Εγώ οπότε το κλείτο Σωματικά. <laughs> τώρα θα πήγαινε και πνευματικά. <laughs> ναι, ρε, τραγωπρόσκυλα τώρα, Άσε. Λοιπόν, λοιπόν ξαναγυρνάμε στον Έλληνα λόγο στην. Έτσι είναι κρίσιμο. Μπορούμε να ακούμε λέει και άλλου. Αλλά ακούμε εδώ. Αλμπέντο, Γιώργο, Διαμοντάρα κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν αυτό καλά. Είμαστε εδώ τα βράδια και μα φεύγει η ψυχή. Εγώ στεγνώνω το σάλι μου, όλε τι εκπομπέ. Τη ρολάρουμε, δεν είναι εύκολο, αλλά επειδή γουστάρουμε και το αγαπάμε αυτό, ο διαμαντέρα φύγει το σπίτι του και έρχεται εδώ. Εγώ είμαι όλη μέρα εδώ. Μπορούσα να κάνω ένα κάρο πράγματα και πολύ εξιμόν ημών Το ξέρουμε. Πολύ δύσκολη δουλειά. Αφήσα. κάνω διόρθωση σε ένα βιβλίο που. Το γνωρίζω. Το γνωρίζω, και... αγόρι μου. Και όλοι. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν ξαναγυρνάμε, πάμε, φίλοι μα, να δούμε την ελληνική γλώσσα, αυτό το θαυμάσιο μοναδικό παγκόσμιο εργαλείο που έχουμε, το οποίο. Οι σύγχρονοι το κατεδαφίζουν σκόπιμα. Πρέπει να τονίσω, ξεκινώντας τώρα το σημερινή, τη σημερινή μας συνάντηση, ότι η γλώσσα και η διάνοια συνδέονται διαλεκτικά. Το έχω πει επανειλημμένος, έχουν αμφίδρομη σκέψη, διότι οι αισθήσει προσλαμβάνουν, δίνουν πληροφορίε στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος πρέπει να τις κάνει λόγο διανοούμεθα με γλωσσικά σχήματα και μιλάμε και γράφουμε με διανοητικά σχήματα η σχέση αυτή καλείται αμφίδρομη ή και παλύνδρομη όπως σας έχω πει είναι πολύ λάθος και αντιεπιστημονικό αυτό που βγαίνουν και λένε πολλοί ότι πρώτα διανοούμεθα και κατόπιν μιλάμε και γράφουμε ούτε βέβαια το αντίστροφο αυτά συνάδουν και ακόμη πιο εσφαλμένη είναι η διατύπωση που ακούγεται συνέχεια από τους ολοκουλτουριάριδες που κατεδαφίζουν τη γλώσσα μας ότι η ελληνική γλώσσα είναι νοηματική η ελληνική γλώσσα είναι νοητική διότι νοηματικά συνεννοούνται τα ζώα όχι ο άνθρωπος Τα ζωά που δεν έχουν, δεν, Α, δεν έχουν λόγο Ο άνθρωπος λόγο. είναι ζώων Δίποδων, ορθών Έχουν λογική βούληση και ελευθερία Λέει ο Αριστοτέλης ε, Ναι τα λες αυτά Ζώων, ε, ζώα ζώ, είμαστε και εμείς Τώρα να μην πούμε τι κάνανε οι μάγκε Στο Σοκράτη Όχι ρε παιδί μου συνέχισε Λοιπόν θα το πούμε για να το ακούσουν Παρακαλώ. Μια μέρα αγορά ο του έκανε την κουβέντα του Ήταν μαζεμένοι οι μάγκε Και του λέει ξέρετε ο άνθρωπος είναι ένα ζώο δίποδων και άπτερων. Ναι, Φεύγουν πέραστα. οι μάγκες και το επόμενο πρωί παρουσιάζονται. Ήταν Σοκράτη, λέει Σοκράτη κάτι είπες χθε για τον άνθρωπο. Τι είναι, πώς το είπες. Ναι. Λέει να σας το ξαναθυμίσω. Ο άνθρωπος είναι ζώο άπτερων, δίποδων και άπτερων. Εκείνη την ώρα του πετάνε ένα κόκκορα που τον είχαν αιμαδήσει δίχως φτερά δεν <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> του λένε Σοκράτη <laughs> είναι και αυτός άνθρωπος <laughs> Καταλαβαίνετε ότι το πνεύμα το ελληνικό έχει πολλούς χυμούς Γι' αυτό δημιουργεί το χιούμορ Έτσι. Και έχουμε πει το χιούμορ είναι από, από του πολλούς πνευματικούς χυμούς χυμός. έχουμε Έτσι. Και έχουμε την σκέψη μας και τη διάνοια μας καθαρή Πρόκειται για δύο ιδιότητες Η νοητική και η νοηματική Αξεχώριστες Διότι όσο εμπλουτίζεται η γλωσσική μας ικανότητα Τόσο διευρύνεται ο διανοητικός μας ορίζοντας Στην ανώτερη αυτή νοητική Παύλα λεκτική διαδικασία Έχουμε τρεις φάσεις Τι λέει ο Μυρος πως ξεκινάει Μούσα Έλα πε μου για τον άνθρωπο που ταξίδεψε πολύ και γνώρισε πολλές πόλεις και πολλές νεοτροπίες και έμαθε πολλά Αυτοί είμαστε οι Έλληνες, είμαστε πελαζοί, οι, οι σπέλας άγοντες, ταξιδιώτες είμαστε Πέρναμε πολλές εικόνες, γνωρίζαμε πολλά, οξύναμε το πνεύμα μας, δημιουργήσαμε τη σκέψη μας, δημιουργήσαμε την τέλεια γλώσσα μας και ασχοληθήκαμε με την φιλοσοφία Και όλες τις επιστήμες Κοσμοπόλιτας, ήταν σελίδα 14 Να γιατί μας μισούν Και μας ζηλεύουν όλοι οι μεγάλοι Σύγχρονοι Γεγονός, Γεγονός. Λοιπόν η, η, λεκτική, η λεκτική διαδικασία Για να γίνει η νοητική Λεκτική διαδικασία Περνάει από τρεις Φάσεις Η πρώτη φάση είναι φυσική Όπου τα φωνητικά σύμβολα. Σύμβολα προσλαμβάνονται σαν δονήσεις του αέρα από τα αισθητήρια όργανα της ακοής, προσοκρατική και από τα μάτια οι εικόνες, πλάτων και αριστοτέλης. Δεύτερον, την αισθητηριακή, όπου γίνεται η μετατροπή των δονήσεων από τα αισθητήρια όργανα μας της ακοής σε ηλεκτροχημικά νευρικά κύματα, τα οποία ερεθίζουν τα ειδικά συμπλέγματα των εγκεφαλικών συνάψεων. Και τρίτον, και την σημαντική, είναι η φάση όπου οι ερεθισμοί μετατρέπονται σε έννοιες με την επαναφορά στη μνήμη μας των σχετικών εμπειριών. Να γιατί λέει ο Πλάτων ότι η γνώση είναι ανάμνηση. Και να το πούμε καθαρά, οι προσοκρατικοί ίονες φιλόσοφοι που στάθηκαν πρώτοι επάνω εκεί, το τόνισαν και είπαν οι αισθήσει μας τροφοδοτούν, η εμπειρία των προγενεστέρων που μας μεταδίδεται μας δίνουν τις πληροφορίες, αλλά πολλάκης η σκέψη μας, η διάνοια μας τις επεξεργάζεται διαφορετικά από πολλούς και διάφορους, για πολλούς και διάφορους λόγους και παράγοντες. Η μεταλλακτική η λειτουργία του εγκεφάλου και η ικανότητά του να μετατρέπει τα αφωνητικά σημεία σε έννοιες προϋποθέτει την μνημονική επαναφορά των σχετικών εμπειριών. Έτσι κατακολουθίαν το άτομο πρέπει να κατέχει πλήρες τον κοινό λεκτικό κώδικα. Να γιατί όταν δεν γνωρίζεις μια γλώσσα καλά δεν μπορείς να καταλάβεις τα νοήματά της. Πρέπει να γνωρίζει το λεκτικό κώδικα για να είναι σε θέση να ξέρει την σημασία των λεκτικών συμβόλων Δεν μου λες να σωτήσω κάτι Αυτή η φασίστρια, η τρελή, η Μακντόναλ που έχει βγάλει 90 εκατομμύρια λίματα η Αμερικάνα ναι, ναι. Και η άλλη η τρελή, η Εριέτα Μέρτ, Αυτές γιατί δεν τις ξέρει ο κόσμος ο παιδί που μιλάνε για 90 εκατομμύρια λίματα της γλώσσας λήματα ναι. θα πει ρίζες, δηλαδή φαντάσου τι λέξεις παράγονται 6 εκατομμύρια λέξεις ναι. που δημιουργούν με τα ναι. και άλλα λίματα τα οποία υπερβαίνουν τα 90 εκατομμύρια Α, Ακριβώς, δεν τις είδα, ενώ οι ρεπούς είναι διάσημοι, εδώ Τώρα... θέλω ένα σχόλιο χωρίς πλάκα χωρίς πλάκα, ότι το Υπουργείο αυτό από την ίδρυση του νεοελληνικού κρατηδίου ή το υποθηκευμένο, πρώτον εις τους αλλοδαπούς τραπεζίτες που είναι οι ίδιοι και σήμερα και δεύτερον ήταν απόλυτα ελεγχόμενο από το ελληνικό ιερατείο. Πουθανά στον κόσμο δεν υπάρχει Υπουργείο Απαιδείας και Θρησκευμάτων. Και θρησκευμάτων. Ναι. Λοιπόν, δύο δεινα. Όποτε πήγαινε κάτι καλό να γίνει επενέβαιναν αυτοί και το καθυστερούσαν. The men in black. Έχουμε πει επανειλημμένος ενώ η δική μας γραμματεία ναι. δημιούργησε την πρώτη αναγέννηση, ναι. την δεύτερη αναγέννηση, την μεγάλη θρησκευτική επανάσταση στην Ευρώπη ναι. που απελευθερωθήκαν από τον Πάπα πολλά ναι. και μετά τους εγκυκλοπαιδιστές και τον διαφωτισμό. Ε όλα αυτά τα χρόνια ή το Βυζάντιο ή οι Τούρκοι μετά δεν να, και με τους προεξεγχόντων του Ιερατίου, των παπάδων μας, όχι όλων, της, Ό, ηγεσίας, της ηγεσίας, δεν επέτρεψαν να γίνει τίποτα από όλα αυτά. λαθρέα ότι μπορέσαμε και πρόδωσαν οι ίδιοι. Το Ρήγα Φεραίο, με τα άλλα εννέα τα Λεβεντόπουλα που ερχόταν ε, έτσι, δεν ήταν μόνο του αυτοί, αυτοί, αυτοί. Διότι έφερναν τυπωμένα μπαούλα βιβλία τα οποία θεωρούσαν επικίνδυνα έτσι, Και αν ε, κράτησε 400 χρόνια το έργο κράτησε γιατί όπου πήγαινε να ξεκινήσει κάτι να μαζευτούν εγκατιομάδες 56 δεύτερο, στάσεις τους, και επαναστήσεις γίνανε κινήματα Τους δίνανε Δίνανε, και βέβαια, εκεί θα ακουνηθούν αύριο. Ο κολοκοτρόνι θα λέει καλά. 76 μου πρόδωσαν και μου φάγανε. Έτσι. Γι' αυτό είπε όταν στην Πανεπιστήμιο ήταν χωράφια εκεί που σκάβανε εκεί πέρα. Λέει: Τι θα γίνει εδώ, ναι. Λέει πανεπιστήμιο. Και τι θα κάνει αυτό, ναι. Θα βγάζει επιστήμονες όπως στην Ευρώπη. <laughs> <laughs> λέει. Αυτό άμα τελειώσει ναι. θα γκρεμίσει το άλλο Είχαν χτίσει τα ανάκτορα εκεί που ναι, είναι η ναι, Βουλή ναι, σήμερα ναι, ναι, ναι. Αυτό λέει άμα γίνει μετά από μερικά χρόνια θα γκρεμίσει το άλλο Έτσι, άμα μορφωθεί ο κόσμος Αλλά Γιατί έλα που παραμορφώθηκε όμως Δεν τον άφησαν τον κόσμο Έτσι, Όποτε πήγε να κάνει το βήμα μπροστά έρχονται οι εφιάλτες ε, Αφού οι καθηγητέ είναι ευρέως γνωστοί όλοι Το άτομο λοιπόν προχωρούμε παρακάτω Ονομάζει τα πράγματα που γνωρίζει διότι τα έχει κατανοήσει ο εγκέφαλός σου και κατόπιν τα χρησιμοποιεί στην κοινή του γλώσσα Τα μορφοποιεί, τα κάνει σχεδιαγράμματα εικόνες λεκτικά, και λεκτικά σαν, σαν, εικόνες. σαν εικόνα και κοιτάζει να την αποδώσει πάντοτε σε αρμονία με τους ήχους της φύσεως οι πόλεμοι λέει και οι κατοχέ λέει εδώ μια φίλη ακροάτρια Πιάσανε τόπο μας έχουν διαλύσει όλα αυτά τα χρόνια Από το παλε δεν λέει τώρα χθε. Από το 1827 Ιδιαιτέρως. Όταν έγινε η ναυμαχία του ναβαρίνου ναι. Κατά λάθο και εξεπιτίδες Με ανυπακοή των, πλοία, των ναυάρχων Τότε που θεμελιώθηκε όπως έγινε με σιγά σιγά το ελληνικό κρατήδιο ήταν ήδη υποθηκευμένο διότι το πρώτο δάνειο το 1822 το έχουμε πει να το ξαναθυμίσουμε, το πήραμε εμείς και σαν εγγύηση έβαλαν οι άνθρωποι αυτοί που πήγαν εκεί τα σμέλου σας ελευθερωθούν γέας". Μάλιστα. Δηλαδή πριν ελευθερώσουμε τα εδάφη μας θα υποθηκεύσουμε. Καταλάβατε γιατί μας κάνανε επτά Και να πούμε εδώ ότι ε... Καλά θα το πω μετά μη με σε διάκοψω Συνέχισε. Συνέχισε. Και να το κάνουμε πιο απλό Όταν ονομάσω κάτι μέσα μου ελευθερώνουμε από αυτό Δεν μπορώ να το έχω πλέον Το με βασανίζει, το ονομάζω Βρίσκω τη λέξη να το εκφράσω Και το γενάω. το εκμεεύω φεύγει από μένα και γίνεται κοινό με τη γλώσσα του άνθρωπος ελευθερώθηκε λέει ο μεγάλος ο σύγχρονος φιλόσοφος ο Θεδωρακόπουλος και συνεχίζει και λέει τι μας λέει πίσω από την κακοποίηση της γλώσσας κρύπτονται κακοί σκοποί έλα μπράβο βλέπε και αυτόν παρολίγο να τον αφορήσουν όταν δημιούργησε κάτω πάλι στο μιστρά την οπλατωνική ακαδήμια το γεμιστολέ. Όχι, το Θεοδωρακόπουλο. Α, το Θεοδωρακόπουλο, συγγνώμη. Τώρα, καθηγητής Πολύ, και για να μπούμε σε μεγάλο προβληματισμό, θα θυμίσω τα λόγια του, του Μαλεβίτσι. Οι δικτάτορες των ιδεών κολακεύουν την μάζα των ημιμαθών με τις άφθονε απλουστεύσει που προσφέρουν μέσα σε ευκολο, ευκολονόητα καλούπια γλύνονται όλα τα προβλήματα του ατόμου και της κοινωνίας βλέπεις τι λέει ο μεγάλος ο γλωσσολόγος οι δικτάτορες των ιδεών κολακεύουν την μάζα των ημιμαθών Έτσι. είμαι αθεράπευτα λέει ο Ναι. πες τη βουλητή εγώ πάντα μπροστά αθεράπευτα λέει αισιόδοξος. Ναι. που είναι αισιοδοξία σου ρε εδώ καταστρεφόμαστε ναι, ναι, ναι. Αφαιρά πέφτα όλα πάνε καλά Όλα θα τελειώσουν όλα γίνονται όχι Χριστέ μου τι έχουμε πάθει να Έρχονται εδώ κάθε βράδυ και με, με πιάνε Ο Ιων Δραγούμης Ο α, άσχημα δολοφονημένο, Αυτός ο μεγάλος Έλληνας Τι γράφει Δεν αρκεί ένα έθνος να είναι πολιτισμένο Πρέπει κιόλας να είναι πολιτισμένο Απ' τον δικό του πολιτισμό αυτό τώρα γιατί το είπε. Ε, ναι, γιατί εμεί αντιγράφουμε του Φράγκους Ξενομανία. Του Σόουνου. Του Αμερικάνου. Ξενομανία. Ξενομανία. Μα την πέρασαν την ξενομανία. Διότι έλεγαν αυτό είναι ευρωπαϊκό. Είναι καλό. Ναι, ο εθνάρχης. Αλλά το ευρωπαϊκό και η λέξη. Στη ναι. σύγχρονη ιστορία το πέρασε ο Εθνό. αυτό. Το στρώμα το έκανε στρωματέξ. Το έτσι το έκανε. Έβαζαν ένα έξ. Θυμάμαι και στα μαγαζιά εγώ την εποχή εκείνη και ήτανε. Ναι. Ξένο. Και το απαταιοφόν μπουρδελοφόν και Σία πήγαινε μπροστά. Μπουρδελοφόν. Απαταιοφόν μπουρδελοφόν, μπουρδελοφόν και, και Σία Αυτό είχαν δημιουργήσει, όλοι αυτέ οι συμμορίε. Δεν την ξέρω αυτήν την εταιρεία. Δεν την ξέρω. Απαταιοφόν μπουρδελοφόν και sia, ξέρω σου. Έρχεται ξέρω ο ότι... Βίγκιστάιν, ο μεγάλο αυτό. Τέτοιε Φιλόσοφο και τι λέει. Τα όρια του κόσμου μου είναι τα όρια τη γλώσσα μου. Έτσι. Όταν εγώ έχω 6 εκατομμύρια λέξει. Έχω και ο άλλος ορίζοντα. έχει 200 λέξεις έχω Το Λάτιον Και ναι. λέει εμείς το Αγρίκο Λάτιον Νικήσαμε με το σίδηρο Με τα όπλα Αλλά νικηθήκαμε από το πνεύμα Έτσι. Και συνεχίζει ο Κικέρον Και τους τολίζει καλά Σήμερα γιατί Γιώργο μου Τα παιδιά μας χρησιμοποιούν 200-300 λέξεις και είναι καλυμμένοι. Γιατί καταργήσαν την ορθογραφία για να περάσουν την αγραμματοσύνη, να μην καταλαβαίνουν τα νοήματα. Ε, Δόσε έναν που τελειώνει τώρα το λύκειο. Μόνο να για να συνεννοήσει. Παπαδιαμάντη. Δεν τον καταλαβαίνουν τον παπαδιαμάντη. Δεν τον καταλαβαίνουν τη μάνα του. Ποιο παπαδιαμάντη τώρα. Μια γενιά πίσω. Τη μάνα την καταλαβαίνουν και τον παππού όταν του δίνει το χαρτζιλίκι. Διαμαντέρα. Μια γενιά πίσω, 20-25 χρόνια, δεν μπορεί να συνοηθείς. Μια γενιά πίσω. Άντε τώρα να συνεννοηθεί. Δεν μπορεί να συνηθίσει. Τελεία. Λοιπόν, κάτσα να πάω ένα τραγουδάκι να πούμε λίγο νερό. Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι. Ελευθέρωση διαμαντέρα. Πλέον, πλέον, από την άλλη εβδομάδα, 5η, 7.30 η εκπομπή που ακούτε Παρασκευή. Τώρα, 5η, 7.30 και η κουμπούνη από Σάββατο θα έρθει Παρασκευή. Διότι συμπίπτουνε λόγοι και καμιά φορά αλλάζει λίγο το προγραμματάκι. Δεν είναι και το θέμα μα. Όμω, εδώ είναι όλοι. Ακούμε λίγο Πίτερ Γκάμπριελ Από τον τελευταίο πειρασμό όλο Ολονοία κομμάτα, άρα καταπληκτική. Πίτερ Γκάμπριελ από τον τελευταίο πειρασμό εδώ στον αλμπέντο 14. και πλέον από την άλλη ομάδα, κάθε Πέμπτη στα 7.30 ο κύριο Διαμαντάρα είναι εδώ με την συγκεκριμένη και ίδια εκπομπή περί ελληνική γλώσσα και φιλοσοφία. Λοιπόν, λέει ένα φίλο εδώ, <coughs> Ελευθέρη, ε... Μισό λεπτό γιατί έφυγε στο chat και ήταν ωραίο αυτό που έγραψε. Γεμίσαμε χώρου, λέει ένα φίλο του μαθημάτων κατά τη δυσλεξία στη χώρα που γέννησε τον λόγο και τι πανανθρώπινες ιδέε. Ναι. Δηλαδή αυτό λέγεται κατάντια. κατάντια. Αλλά είναι μέρο του προγράμματο και οι φίλοι δεν το είχαν καταλάβει. Σου λέει θα μα δώσει αύξηση. Δηλαδή, άμα μα δώσει αύξηση, για yeah, απειρήμη χτύπη του, να πάρουμε εμεί 50-150 ευρώ αύξηση και δεν πάνε να χαθεί το σύμπαν. Εκεί είναι το έργο εργοστημένο. Ε, εκεί, το τον... εκεί τον οδήγησαν. Για να λέμε για ποια είναι η πραγματικότητα, μην εθεροβατούμε. Όλοι οι ειδικοί σήμερα γνωρίζουν και δηλώνουν ότι η ελληνική γλώσσα είναι η αρχαιότερη ομιλούμενη στην Ευρώπη, τουλάχιστον. Και η παλαιότερη συγκροτημένη του κόσμου, συγκροτημένη γλώσσα. Μάλιστα. Και ας μην μπορούμε να καθορίσουμε με ακρίβεια την ηλικία της. Κάποτε ρωτήσαμε τον πρόεδρο της Ακαδημίας, τον κύριο Δεσποτόπουλο, ναι. πώς μια γλώσσα φτάνει στον όμιρο να είναι στην κορύφωση της. Ο κουμπάρος του, ο μακαρίτης και κουμπάρος μου Χρήσανθος Κατσικόπουλος, ο μεγάλος αυτός Έλληνας άνδρας και φιλόσοφος, του λέει πώς εσείς υπολογίζετε στην Ακαδημία την ηλικία της ελληνικής γλώσσας Και γρίζει και του λέει Δεν υπολογίζεται με τις χιλιάδες Με τις εκατοντάδες χιλιάδες Θα υπολογίσουμε ναι. Να φτάσουμε σε αυτήν την τελεία Εξέλιξη Εδώ λέει μια φίλη ότι από το 1986 Τα έλεγε ο Τσέγκος Αλλά ο έδωσε βάση Η εκδίκηση των τόνων Είναι αυτό Δηλαδή τα λέγανε κάποια μονωμένα άτομα Τα λέγαμε. Κυρίως, Τα θέματα αυτά Τα λέγαμε Και τρώγανε κυνήγι μεγάλο ε, εμε, εμε, Βεβαίως Είμαστε σαν γραφικοί Εδώ έφτασε ο Τάκης ο Παπαστου Ξένα πει το λέω πίδι μας στο σημείο αυτό τώρα αγαπητοί φίλοι Στη Μαθηματική Εταιρεία Αθηνών Εδώ στη Υποκράτους και πανεπιστημίου, ναι. Πριν αρχά 90 Έδωσε διάλεξη Με θέμα Η ελληνική γλώσσα δεν είναι γήινο κατασκεύασμα Δεν την έχει εφεύρει ο άνθρωπος μόνος του Είναι έξωθεν Μάχης. παρέμβαση Το λέω έτσι για να έχει ακουστεί Εσύ συνεχίζεις Το που μας οδηγούν Μέσα στα σχολεία μας διαβάζοντας τώρα τα βιβλία αυτά Τα τελευταία εκτός από ρεπούση και όλα τα άλλα Τώρα είναι εγκληματικά όλα αυτά Εξάλλου ας δούμε Ότι δεν έχουν παρέλθει Λίγες δεκαετίες από τότε που τα πανεπιστήμια μας εδώ δίδασκαν ότι οι Κρήτε και οι Μυκηναίοι δεν μιλούσαν ελληνικά. Τι είπες τώρα. Τα πανεπιστήμια δίδασκαν ότι οι Κρήτε και οι Μυκηναίοι δεν μιλούσαν ελληνικά αλλά μάλλον Αμάνον. κάποια άγνωστη Σιμιτική. Πάντοτε μπαίνει ο Μαϊντανός στη μέση. Σιμιτική όταν λες το πρωθυπουργό το Αντισυμιτή. Με μπερδεύει γι' αυτός τα λέω. Είναι τη μόδα οι ψευτοδιανοούμενοι αυτοί, οι Ναι. και οι δήθεν προοδευτικοί για να είναι σίκ με την παγκόσμια ανθελληνική συγχορδία Α δηλαδή αλλά και με το πανεπιστημιακό κατεστημένο που δεν τολμά να εναρμονιστεί με τις συνεχείς ανακαλύψεις και τα αρχαιολογικά ευρήματα και με τα ξένα Έχει εναρμονιστεί με τις καταλήψεις Αντί τι ανακαλύψεις Και ε... την πρόοδο των επιστημών που ε. βοηθούν τώρα Και μπορούμε και βρίσκουμε τώρα τον τάφο αυτού του στρατηγού ήρωα Του, του πρίγκιπα Στην πύλο που βρήκαμε τώρα αυτό Τον θαυμάσιο Το Και ε, βρήκαν πολλά πράγματα ναι. Και αυτός ο σφαγιδόληθος ο από ο σφαγιδόληθος, τον αχάτι, σε, στα τρία εκατοστά να έχει αυτές τις παραστάσεις επάνω τόσο αρμονικά χαραγμένες Και τους λες πως το χάραξαν ο, ο αχάτης υψηλή τεχνολογία Θέλει μόνο διαμάντι λεπτό Υψηλή τεχνολογία Και θέλει φακούς μεγενθετικούς Έτσι. Δεν μπορείς Και μείναν τώρα αφού το καθάρισαν έξω στην Αμερική Εμείναν και λένε ότι ίσως είναι από το τελειότερο αριστούργημα Που έχουμε βρει στην ελληνική γη «Έλα να μας πουν τώρα αυτοί, τι γίνεται, πού ήταν οι Σιμίτες το 1400» Ήταν στο προσκήνιο τη ιστορία, άγνωστη στα βάθη. Μπορεί βάθια να του... ήταν στα... στι όχθε του Νείλου και περιμέναν να ανοίξει η θάλασσα να Ούτε όχθε του Νείλου, ούτε τίποτα. Α, χαμένη μέσα στα βάθη τη Ασία. Και πώ άνοιξε ο Νείλο και περάσανε όλε Α... οι διαμάντρε. Τώρα... ιστορικό εντάξει. Α σε αυτό. Άσε να τώρα τι έκανε ο Νείλο. Πρωτάωρε, παιδί μου και εγώ. Άφησε ε, αέρια πολλά και τα έσπρωξε. Ε, ε, ε, Κυματισμό. Δημιουργήθηκε. Ναι. Δηλαδή αυτό έγινε εξ αντανακλάσεω. Ε? Ναι. Παρακαλώ, και βγάλε και την πρόθεση. <laughs> Συνεχίστε παρακαλώ κυρία. Και οι κλάσει είναι χωρισμός Είναι ναι. ομερισμός Ναι, ναι. ναι. Και κλάσα <χω> των άρθων Ιησούς λένε. Α, τι λες ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Άκουσε το τώρα. Μικρό παιδί ήμουνα. Το τεμάξε, τώρα... δηλαδή. Το... ακούγαμε το ραδιόφωνο των ενόπλων δυνάμεων που είχε κάθε κυριακή τη λειτουργία. Α, και είχαμε και μια γριούλα γειτόνισσα δίπλα δίπλα. Και το βάζαμε και δυνατά να ακούμε. Να ακούει και η γυαλιά μου. Ναι. Και λέει για κάποια στιγμή και κλάσα στον άρτον ίσου. Και ακούμε τη διπλανή δίπλα δίπλα. Ναι. Μόσκο η πορδίσου χριστέ μου! Αμάνω δεν Καταλαβαίνει. Εξού και τα κλάσματα που λέμε συμμαχητικά. Ακριβώ, από εκείνη. Τώρα τα κλάσματα ο θα Ο Χριστός γίνουνε... έπιασε το ψωμάκι, το χώρισε και το δώσε και χόρτασε σε 5.000 ανθρώπου. Ε, τώρα τα κλάσματα λέμε κλάματα. Με. Μάλλον. Άμα βγάλουμε το σίγμα, ένα γράμμα αλλάζει από τι Σε όλα αυτά, Γιώργο, έρχεται και του <coughs> τιμωρεί η ελληνική γη, διότι κρύβει πάρα πολλά Μο, μέσα. Για εκατοντάδε χρόνια ακόμα. Βγαίνουν. Και συνεχώ βγαίνουν. Όταν ο Άγγλο αρχιτέκτον Βέντρης Πέτυχε το 1952 να αποκρυπτογραφήσει τις πινακίδες με την ονομαζόμενη γραμμική γραφή β, το οποίο ήταν φυλαγμένες στα αρχεία της κριτικής Γης και της υπόλοιπης Ελλάδας που πρώτος ανέσυρε ο Έβανς το 1900 τότε περίτερα αποδείχθηκε ότι οι Κρήτες και οι Μυικιναί όχι μόνο μιλούσαν ελληνικά αλλά και ότι ο Όμηρος δικαιωνόταν πανηγυρικά για ακόμα μία φορά μετά την δικαίωσή του από τον Σλίμαν. Και κάτι πολύ σημαντικό που δεν το λένε μέχρι σήμερα στα σχολεία και αποδεικνύεται ότι η μυκηναϊκή περιέχει δορισμούς. Τώρα πέφτει η μεγάλη κανονιά. Ε, ε, κάτσε τώρα να ανοίξω. Γεγονός να το ολοκληρώσω Όχι να ανοίξω το παράθυρο Γεγονός που ανερεί την επικρατούσα Μέχρι τότε άποψη Ότι λεγόμενη κάθοδος των δωριέων Στον ελληνικό Είχε λάβει χώρα το 1200 Και μου θυμίζουν εδώ και την άλλη λέξη Που όντως είναι ωραία Την αρτοκλασία Ασφαλώς το, το ίδιο είναι Τεμαχισμό Και κλάσσας και... στον... Κάνω κλάσματα Τον άρτο Τον, τον τεμαχίζω άρτο. σε κλάσματα Σε μέρη εδώ το λέμε Και το ξαναλέμε. Δηλαδή άμα πάω σε ένα φούρνο τώρα και του πω κλάσε μου μια φρατζόλα Ψωμί Δηλαδή τεμάχησέ τι θα με πετάξουν έξω Όχο Θα το κάνω στο φούρνο αύριο Του πω σου πάω καλό μου κλάνεις λίγο ψωμάκι Στο χοντρό το σφύρο να πας Ναι να του πω πιάσε αυτή η φρατζόλα και κλάστηνε Θα πέσω κάτω Θα πνίγω Κλάση μου με ο Φραντρόλα θα του πεις Ναι, ναι, ναι <laughs> Έχουμε πάθει ρε παιδί μου Αυτό το κλάσιμο. Τελικά είναι επιμερισμός του το Μαχείο ναι? Ακριβώς. Τι μαθαίνει κανείς τον Αλμπέντο <laughs> Ενώ γνωρίζουμε Ότι είχαν εκδιοχθεί Απ' τους <laughs> ίδωροι, η Οι Ναι. Επανήλθαν το 1200 Μετά από το 1200 Είναι η επάνωδος των Ιρακλειδών αυτοί λένε όχι, είναι η κάθοδος των δωριέων Που είναι απόγονοι των Ινδοευρωπαίων ε, Ήρθανε από τον ποτάμο Τόσα χρόνια προπατάγαν, Μόλις σκάσανε μύτη εδώ Κράτησανε και ημερολόγιο Γιατί σε ξενίζουν αυτά δε. Απορώ και ιστορικό ιστορικός και ακαδημαϊκός Μορφωμένο άτομο Δεν το καταλαβαίνω Ο Τζον <laughs> γελάνε, γελάνε όλοι εδώ <laughs> <Ελληνιστής> και <σύμβολος laughs> του Βέντρης Είχε από τότε άποψη ο Εγγλέζος, ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς τις αρχές της γλώσσας μας. Δεν τις γνωρίζουμε. Όταν τον Άυγουστο του 1993 ο καθηγητής, ο κύριος Χουρμουζιάδης, ανέσυρε την πινακίδα του δυσπηλιού από την λίμνη της Καστοριάς, την οποία οι αρχαιομέτρες του Δημοκρίτου, ο Σαραγάς το ξέρει καλύτερα, Χρονολόγησαν με ακρίβεια ότι η πινακίδα είχε γραφεί το 5250 π.Χ. 7.5 από 7-7.5. Τότε ο Στάνγουικ δικαιώθηκε απόλυτα. Η πινακίδα αυτή έχει κοινά σύμβολα με αυτά του δίσκου της Φεστού. Άλλη ιστορία μεγάλη. Την έχω στο σπίτι μου και την πηγαίνω δώρα στο εξωτερικό καθηγητές και την έχουν χαρακτηρίσει το 1700 πλήν, ενώ είναι πολύ παλαιότερη. Και τι έχει μέσα στην προσαρμογή της που έγινε, ότι είναι μία σφραγίδα που έβγαζαν ανάτυπα και είναι κάποια επίκληση προς τους δελφούς. Και α λένε όλοι οι άλλοι χλαμάρε που βγήκε ο ένας και ο άλλος και έλεγε, μία Αμερικανίδα καθηγήτρια, δύο διορατική ναι. προσέγγισε το δίσκο ναι. και έχω την αλληλογραφία μαζί της που συμφωνεί απόλυτα με τα λεγόμενα με τη... του ομιλούντος Μάλιστα. και τα έβαλε χέρι με έναν μεγάλο αντικέρ της Ευρώπης και κλέφτη αντικειμένων όταν αυτός ισχυριζόταν άλλα πράγματα και θέλησε να πάρει τώρα το δίσκο της Φεστού ναι. να τον τρυπήσει να πάρει υλικό ψύγμα, για να ναι, κάνει να μέτρηση και τέτοια ναι, ναι, ναι, Για να μας το καταστρέψει ναι, ναι, ήθελα και, να έχει, να κάνει και έχει αρχίσει μία διαμάχη μεταξύ τους Αλλά το στολίζει η Αμερικανίδα αυτή Η καθηγήτρια Και διορατική Τον στολίζει πάρα πολύ καλά Αυτά τα γράφω στο βιβλίο μου μέσα Σε ένα από τα βιβλία μου αυτή η πινακίδα του δυσπηλίου έχει χαρακτηριστεί από την παγκόσμια κοινότητα ναι. ότι είναι το ξύλο με την αρχαιότερη γραφή στον κόσμο. Χουρμουσιάδης που είπες, είναι ναι. αυτός που έχει κάνει και το Σέσκλο και το Διμήνι μπαίνοντας στο Βόλο. Ακριβώς. Προϊστορική οικισμία αγαπητοί φίλοι, 9.000 ετών με ιαλόμαζες, με κοσμήματα από γυαλί και με κοινάικου στάφους πρέπει να κάνουμε μια εκλογή και τι έλεγαν δηλαδή. οι αρχαίοι οι προγονείς μας άγιης φως την αλήθεια ο χρόνος τι οδηγεί λέει την αλήθεια ο χρόνος το φως, την α... <coughs> αλήθεια στο φως έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια και συνεχίζουμε να λέμε τον ουρανό ουρανό τον άνεμο άνεμο, τον ήλιο ήλιο τη θάλασσα θάλασσα και τόσες τον ημιτό ημιτό το λικαβητό, βιτό και τόσες άλλες λέξεις. Χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη, στα χωριά, η του άνθρωποι, την ομυρική, την κρυτομυναϊκή, την πελασγική και προϊστορική ελληνική γλώσσα. Και, Είναι... και οι πόντιοι διατηρούν όλα αυτά τα ιδιώματα πεντακάθαρα. Ομυρικά μιλούν οι πόντι. Μεταξύ τους. Αυτό ο... τον ιδιωματισμό που έχουμε. Ομυρικά μιλούν. Δωρικά. Και οι Κύπροι. Και... Βεβαίως. Βάζουν Διο... αιτιατική που δεν την ξέρει ο μαθητής. Σημαντής ε... αιτιατική δεν την ξέρουν και αυτοί μιλάνε στην αιτιατική. ήταν πλέον απομονωμένοι διατήρησαν είχανε... το γλωσσικό ναι. τους σύνδεμα. Έχουν υποστεί λιγότερες αλλιώσει από, από, ναι. από ό,τι εμείς. Είναι από τους μορφωμένους ανθρώπους αλλά και από τους άλλους τους σκεπτόμενους αποδεκτό όχι μόνο εδώ αλλά και σε όλο, σε όλο τον πλανήτη ότι όλες οι τέχνες, οι επιστήμες και οι ανώτερες εκδηλώσεις του πνεύματος γεννήθηκαν, αναπτύχθηκαν και υπάρχουν διότι χρησιμοποιούν ένα λεξιλόγιο καθαρά ελληνικό. Εδώ ένας φίλος λέει ακόμα και τα αρβανίτικα στηρίζονται σε ομυρικά επαναλή στα ομυρικά έτσι δεν είναι Τα αρβανίτικα Ναι πολλά Τα, <coughs> Τα αρβανίτικα Της βορείου υπήρου ναι. Που δεν έχουν δουλειά με τους κόσοβάρους Επάνω τους λάβους Καμία σχέση καμία. Εννοείται, τώρα. Αυτά είναι για κουτούς Λοιπόν συνέχισε ε, Αν θελήσουμε μες τώρα Να προσεγγίσουμε τις ευρωπαϊκές Πρωταγλώσσες ε, Θα εκπλαγούμε κάθε φορά που συναντά με λέξεις και αν μπορείς να διεισδύσεις βλέπεις την ελληνικότητά τους. Στη μετάφραση του βιβλίου που γίνεται εγώ δεν γνωρίζω γερμανικά, ναι. αλλά στη μετάφραση που γίνεται τώρα του βιβλίου μου «Η θρησκεία και τα μυστήρια των αρχαίων Ελλήνων» στην γερμανική, κάθισα δίπλα στον μεταφραστή και βλέποντας τις λέξεις σε μία σειρά Πέντε λέξεις με γερμανική προφορά απέδειξα ότι έχουν ελληνική ρίζα. Εσύ. Εγώ. Εδώ ο γιος μιας φίλης που πάει, νομίζω πρώτες στάξη του γυμνασίου, λέει. Στο βιβλίο του γιού μου του γράφουνε. Πήραμε τα φωνήεντα από τους φοινικέ και ανακαλύψαμε. Ε, τα σύμφωνα και ανακαλύψαμε τα φωνήεντα. Στο σχολείο σήμερα. Μάλιστα. Κανείς δεν έχει συλληφθεί από αυτό φόρο. Έτσι, μπράβο. Η προδοσία συνεχίζεται. Το είπε ναι. κάποιος προηγουμένος Να σου πω και κάτι που μου τώρα στο μυαλό Υπάρχει η ελληνική λέξη Entry, φύσσουμε Δηλαδή να εισέλθουμε στη φύση ναι. της λέξεως ναι. Δηλαδή να στο εις που λέμε έτσι Ακριβώς Στις πόρτες όλες Στην είσοδο τι γράφει Entry ε. Μπείτε και λένε είναι γερμανικά Ε, Και, ε. Ή, γερμανικά, ή, ή, ε, ναι. και exit ναι. Το ε, ε έξοδος. Έξοδος. Ναι. Δηλαδή, με... να τρελαθούμε. Entry, α πούμε. Δεν υπάρχει πόρτα σε οργανισμό, δημόσιο, ιδιωτικό, μεγάλη εταιρεία που λέει δηλαδή, entry. entry. και exit. Και λέει είναι αγγλικά το γράψε ναι. Λοιπόν. Και όταν την... οι Εβραίοι γύρισαν το έργο έξοδο εκ τη Αιγύπτου. Έτσι. Έξοδος Έξοδο θεοέβαλαν. Ναι. Δεν το είπαν, την κοπανίσαμε. Ναι, ούτε την κάναμε. <laughs> <laughs> και, και, και λακίσαμε. <Τι> Για πάει. να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον πλούτο μας που έχουν και εκμεταλλεύονται Αρκεί μια λεξικογραφική ανάλυση Δηλαδή; Μια φίλη μου εδώ που είναι και γερμανοτραφής λέει η γερμανική έχει την γραμματική όντως και το συντακτικό το αρχαίο ελληνικό Ναι όντως. όντως και να συμπληρώσω εδώ στην κυρία ότι οι Λατίνοι το αντέγραψαν εντελώ το δικό μας και εκείνοι αντέγραψαν και διατήρησαν επακριβώ το λατινικό. Δηλαδή είναι δάνειο εκδανείου. Μάλιστα. Αντιδάνειον δηλαδή. Όχι. Α, δάνειο εκδανείου. Δάνειο εκδανείου. Το αντιδάνειο είναι αν Α, το πάρουμε εμεί και, και το, το χρησιμοποιούμε. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό. Λάθο δικό μου. Λέω όταν ο Ξέρσι λέει απέστειλε αντιπροσωπή αναζητήση γη και είδωρα από του Αθηνέω. Ο Θεμιστοκλή διέταξε τη σύλληψη του διερμηνέω παρά τα καθιερωμένα και με ψήφισμα και τον θανάτωσε διότι. Φωνήν ελληνίδα βάρβαρης προστάγμασιν Ναι Και ένας που ψήφισε να δεχθούμε ναι. Τις προτάσεις Και αυτός εθανατώθη διαλυθοβολισμού Όπως γίνεται τώρα με τους βουλευτές Που ψηφίζουν Ακριβώς Μαράσι ε, Όταν κάνουμε την προσέγγιση Και γνωρίζουμε την ελληνική γλώσσα Τότε ανοίγουν τα μάτια μας περισσότερο Διότι βλέπουμε λέξεις Που τις θεωρούμε ξένες αλλά αυτές είναι αντιδάνια. Είναι ελληνικές, περάσαν στην ξένη ναι. και έρχονται σε μας κάπως αλλιωμένες. Ναι, ναι. Η λέξη άντιξ είναι η κάθε περιφέρεια κυκλοτερούς. Άντιξ ουρανίοι είναι ο ουράνιος κύκλος. Άντιγες οι περιφέρειες των τροχών των αρμάτων. Και οι Γάλλοι το λένε ζάντα που λέμε, η ζάντα. Ναι. Είναι ομυρική λέξη στα... Είναι ο κύκλος του τροχού της αμάξης Η γνωστή μαζάντα Λέχος είναι η κλίνη ομιλικά, Εξού και η λεχό Λεχό να λέει Αυτή να που δείτε. είναι στο κρεβάτι αφού είναι ναι. <coughs> Οι Ιταλοί <coughs> το κρεβάτι το ονομάζουν Λέτο Οι Ισπανοί Λέτσο Καθώς και Κάμα Από το Κίμε Έχουν και καθαρεύουσα Έχουν και δημοτική ε, Εννοείται, καθομιλουμένοι <coughs> που λέμε Ναι η Γαλλίλη και η Γερμανοί Λάγκερ σε συνδυασμό με το Λέκτρον. Φυγόλεκτρος η θεά Αθηνά κατά τους ορφικούς. Γιατί διότι απέφευγε τη συζυγική κλίνη. Δεν ήθελε να πάντρευτεί, δεν πήγαινε στο κρεβάτι ναι. η Αθηνά και την έλεγαν φυγόλεκτρο. Παλάς μονογενής Μεγάλου διος έκγονε Σε μνή φυγόλεκτρε Μην τα λες αυτά εδώ παρακαλώ Τι θα πει μονογενής τώρα Μονογενής Είναι μονογενής Η μόνη γεννηθής. Α, Εντάξει διευκρίνησε το Μεγάλου διος έκγονε Σε μνή φυγόλεκτρε Αποφεύγει την κλίνη Έτσι. Την παστάδα Την συζυγική ναι, ναι. Διότι ήταν πρόμαχος Λοιπόν, ο φίλος μα ο ο γενετιστής, ο Ντουμανίδης, ο Γιώργος, μου στείλε ένα κειμενάκι να το διαβάσουμε, είναι πάνω στην κούβεντα, διότι όλοι είναι ελληνοκεντρικοί και βλέπεις γιατί οι ερωτήσεις κάνουν το κοινό. Είναι όλοι... είμαστε. είμαστε συντονισμένοι και συγχρονισμένοι. Λοιπόν, λέει, <coughs> πολυετής έρευνα του Αμερικανού καθηγητή Σίγκουρτ Γιώσεφσον καταδεικνύει μεγάλη συγγένεια μεταξύ των αρχείων ελληνικών και των πολυνησιακών γλωσσών Ήδε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα Της μελέτης του καθηγητή Ρίζες λέξεων από τα αρχαία ελληνικά Και κυρίως λέξεις Από τον πολιτισμό των αρχαίων Κυκλάδων και της Κύπρου Έχουν περάσει Στην πολυνησιακή διάλεκτο Και ειδικά στο ιδίωμα Των νήσων του Πάσχα πούμε... Αυτά τα άκουγα εγώ Προτριακονταετία Από το Γιώργανά Το Γιώργανά Κώστα μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργα. Ευχαριστώ Για... πάρα πολύ. Μα το όνομα του λέει Πολυνησία και Μικρονησία. Μελανησία. <laughs> Γιατί? Νέα Γουινέα, η γη νέα ναι. δηλαδή, Ζέα Λαντ, Ζήλαντ, η χώρα τη Ζέας Δηλαδή τρελαινόμαστε. Είχε κάνει και μια διάλεξη την οποία έχω ηχογραφήσει και τη πάω κατά Και μέρο από αυτά μπορούμε να πούμε σε καμιά ομιλία που θα οργανωσουμε πολλά. Παρακαλώ, <κουραίου> το μυρικό ρήμα «κουραίο» άγνωστο σήμα επιβιώνει στη σύνθετη λέξη «νεοκόρος». Αυτή γέννησε δεκάδες λέξεις στις δυτικές γλώσσες μέσων των Λατίνων που το αντέγραψαν. Όπως σχεδόν όλο το λεξιλόγιό μας. Το, προ, το πρόφεραν «κούρο» με την ίδια έννοια «φροντίζω», «επιμελούμε». Αναφέρω Επίσης η κούρα, η θεραπεία. Τι κάνει, λέει αυτός, κάνει κούρα. Κάνει κούρα. Είναι γαλλική λέξη, λέει. Η κούρα. Ναι, η κούρα. Η... Ενώ βλέπουμε ότι είναι η... ο Μυρική κουραίο. Η... η κουρά τι είναι. Είναι, το άλλο... είναι άλλο πράγμα. Μα και αυτό έχει βγει ότι ναι. κάνω κούρα, δηλαδή. Φτιάχνω το... το πρόβατο, το, το, το, το, το καθαρίζω για να επανέλθω στο τριχό Το φροντίζω, το το φροντίζω και παίρνω το μαλλί του. Για να βγει το καινούριο. Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Κουρέ. Ο εφημέριο. ο φροντίζων, ε, τη γειτονιά του, ο παπάς έξω το λένε κουρέ, ο φροντίζων. Ναι. Αυτός ξέρει τι γίνεται στι οικογένειες, έτσι ε, ήταν παλιά. Ναι, ξομολογητής και ούτω καθεξής. Ποιος πεινούσε, ποιος δεν είχε, ε, ποιος βέβαια, ήταν άρρωστος βέβαια. να τον συνδράμει. Φροντίζων το πει του, ο κουρέ και εσύ λες κουρεύω το πρόβατο. Έση. Η κουρά που λένε. Η κουρά. Η «κουρά». Είναι εποχή λέει της, κου... της κουρά. Ναι. Και τα πρόβατα στην Κρήτη πώς θα σε λένε. Κουράδια. Κουράδια. Έτσι. Για Και να ότι... μαθαίνουμε του ιδιωματισμού. Γιατί θέλουν συνεχώς φροντίδα. Έτσι. Έτσι. Και δεν είναι κριτική η, η... η διάλεκτος. Είναι αρχαία, αρχαία ελληνικά. Έτσι μπράβο. Να μην τελειάθουμε τελείως. Κουριοζητέ η περιέργεια. Κουριοζητά για τους Ιταλούς. Η έννοια της φροντίδας κουράτορ στα γερμανικά ο Επίτροπος από το κουραίο κατάγεται και το αγγλικό Σέριφ που ήταν η Κέριφ στην αρχή ναι. ο Κέριφ, ο φροντίζον έγινε Σέριφ δίκαι το H στη μέση ναι, ο Έπαρχος έχουν την επιμέλεια και τη φροντίδα της επαρχίας ο γνωστός Σερίφης στείλανε και ένα ωραίο εδώ ο Κιβόλτος ο φίλος μας Νεοκόρος, ναι. αυτός που φροντίζει το ναό το, ναι ωραίο ναι. έτσι νεοκόρος ναι, επίσης υπάρχει μια κατηγορία λέξεων μέσα στην ιστορία τους προβάλλουν την άγνωση για πολλούς προϊστορία μας αυτή που δεν έχει καταγραφεί επίσημα ή που τη συγχέουμε με τη μυθολογία μας αυτή δεν είναι άλλο, άλλο παρά η συμβολική και η ανώθευτη μορφή ιστορικής αλήθειας για παράδειγμα η λέξη παλάτι που λέμε. Πολλοί την αποκαλούν με την διεθνή λέξη παλάς, παλάτσο, παλάτσε, πάλεστ από τα ανάκτορα στον Παλαντίνο Λόφο της Ρώμης, όποιος πάει θα το δει. Την ονομασία αυτή έδωσε στο Μεσαίο Λόφο της Επτάφωτης Πόλης της Ρώμης, Επτάλοφης Πόλης, το χιλια, περίπου το 1.300 30, ο Έβανδρος ο Έλληνας από την Αρκαδία, Αρκαδία. Εύανδρος, ο οποίος είχε την καταγωγή του από το Παλάντιον της Αρκαδίας για να τιμήσει το συμπατριώτη του Παλάντα με δύο λάμδα πάντοτε εγγονό του Πελασγού πρέπει να τονίσουμε ότι ο Έβανδρος εθεωρείται από τους Ρωμαίους και εθεωρείται από τα παλιά χρόνια Ω αν ο πρώτο οικιστή τη Ρώμη και το παλάντιο τη Αρκαδίας σαν η Μητρόπολη των Ρωμαίων. Τα παραμύθια Ρώμος, και Ρωμίλο και Λύκενα είναι αλληγορικά και συμβολικά. Μάλιστα. Και εσύ, τουλάχιστον επειδή είσαι και Ιταλοτράφης μπορεί να το πει όπω θε. Ο Λύκο του έδωσε τη σαμόρφω του το φω. Λίξ, λύκ, λύκου, Τα Ιταλικά είναι το φω. Το γάλα, Έτσι. το φωτεινό γάλα. Το Λουξεμπούρκ τι είναι. Α, ο, ο, ο, φωτεινός ο φωτεινός πύργος. Έτσι. Ο... Άμα βάλεις και ένα αλφα γίνεται Λουξεμπούρκα. Ας μάθουμε τώρα και κάτι. Ας το σημειώσουν όταν τους ορτάνε να έχουν στοιχεία. Παρακαλώ. Ο αυτοκράτορας Αντώνιος Πίος Σπίος 138-161 μετά Χριστόν συν γι' αυτόν τον λόγο είχε ανακηρύξει το παλάντιο της Αρκαδίας Πόλην ελευθέραν την συγχεία απαλλάξει από κάθε καταβολή φόρου. Παράλληλα να θυμίσω ότι πριν 80 χρόνια από τον Αντώνιο Πίο, ο μεγάλος αυτοκράτορ ο Νέρον είχε απαλλάξει όλη την Αχαΐα, όλη την Πελοπόννησο από κάθε φορολογία. Σουβαρό αυτό. Πριν πεις κάτι να πω καλησπέρα Στην Κύπρο μα και στο Χιούστον Που μας ακούνε λοιπόν συνέχισε Τώρα να δούμε πως γίνονται Οι φθογικές αλλαγές Και οι μεταβολές Και οι φωνητικές μεταλλάξει τη λέξη. Θα το πάμε σιγά σιγά να το καταλάβουμε Οι λέξεις γίνονται Με τις φθογικές μεταλλάξεις Άγνωστες ηχητικά και γραπτά η λέξη ναύκληρος που οι Λατίνοι την πρόφεραν ναύκλερους κατέληξε νοκλέρ στα γαλλικά και νοκιέρο στα ιταλικά. Ο χαρακτηρισμός βάρβαρος, μπάρβαρους στα λατινικά σιγά με το χρόνο, σιγά, σιγά με το χρόνο έγινε μπάρμπους μπράβου, γενόντας το μπράβερ αψηφό το μπράβο μπράβο ακόμη και τους παλικαράδες τους μπράβου, και με πλήθο άλλα πολλά παρα, παράγωγα ο μεγάλος γλωσσολόγος ο Χατζηδάκης ο κριτικός που μέχρι 18 ετών έβωσε πρόβατα στην Κρήτη και όταν πήγαν δύο Γερμανοί εκεί αρχαιολόγοι κάτι ζήτησαν, τον ρώτησαν και τους απήντησε τους υπέδειξε αυτό που ήθελαν, τους κατάλαβε διότι του μίλησαν αρχαία ελληνικά και την ίδια μέρα το βράδυ πήγαν στο σπίτι και είπαν στον πατέρα του Χατζιδάκη του Βοσκού το παιδί σου πάρ' από τα πρόβατα να το σπουδάσεις και το βοήθησαν και το σπούδασαν και εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους γλωσσολόγους μας. Τι μας λέει ο Χατζιδάκης; Την γλώσσαν σφοδρά διάφορων κατέστησαν οι, οι, οι μεταλλάξεις. Μια σύντομη εξήγηση του φαινομένου είναι ότι διαφορετικός τρόπος απόδοσης των ήχων εξαρτάται από την στοματική κοιλότητα τις φωνητικές χορδές και τον τρόπο αναπνοής. Και όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται κατά ένα μεγάλο μέρος και από το κλίμα που επικρατεί στις περιοχές που είναι ο άνθρωπος που ομιλεί. Οι μεσογειακές γλώσσες θεωρήθηκαν πάντοτε σαν ο θρίαμβος των φωνιέντων. Δεν πήραμε μιστά τα φωνίεντα από κανέναν, Μα τα έκλεψαν, μα τα πήρανε, να πέσει πλέον αυτό το παραμύθι πήραμε τα φωνήεντα και είχαμε τα σύμφωνα και μας έδωσαν και ο κάθε ανιστόριτος ο κάθε κουρντισμένος βγαίνει και λέει τις αιδίες του και τα γράφουν και στα βιβλία του Δημοτικού μέσα ντροπή είναι ντροπή είναι τσαντίστηκες τώρα ε, δη... τσαντίστηκα <κυκλή> δεν μου λες Συγνώμη, υπόψη... με σύμφωνα μόνο χωρίς φωνή. δεν να εσύ ως... <τυξ> το είπαμε <τυξ> Τι δηλώνουν τα σύμφωνα <τυξ> και τι Ελλάδα τα φωνήεντα <τυξ> Λαμβανομένου υπόψη Το λένε οι ίδιοι, Ότι αυτοί χρησιμοποιούσαν μόνο Σύμφωνα Δεν είχαν φωνήεντα Μα πως εμείς είχαμε φωνήεντα και δεν είχαμε σύμφωνα Αφού κάθε λέξη σας το είπα Εκδηλώνεται μόνο Την νόησή της Τη δίνουν τα σύμφωνα τα φωνήεντα μας δίνουν την ποιότητα και την ποσότητα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κάτσε να πάρεις μια αναπνέα, πάει ένα διαλυματάκι, κάτσε. Έχουμε χρόνο. Μια καταπληκτική εκτελέση του Βολάρε από τον Barry Γουάιτ. από we can fly mentre il to piano spariva laggiù. una musica soltanto if you go even get license Sometimes the world is a valley of tears And in the hustle and bustle No sunshine appears But you and I have our love To remind us There is a way And leave the madness behind. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αλπεντοδεκατέσταρα.com περί φιλοσοφία και ελληνική γλώσση μέχρι και σήμερα είναι, ήταν η εκπομπή Παρασκευή. Σημειώστε όμω, γιατί θα φτιάξουμε όλη τη σελίδα, μια και καλή. Δεν φτιάχνουμε λίγο το πρόγραμμα, λίγο τη διαφήμιση, λίγο το μπανεράκι, λίγο τον αλλιωτάλο. Το θα τα φτιάξουμε αυτέ τι μέρε με τον Χρήστο το χιονισμένο. Ο κύριο Διαμαντάρα θα είναι πλέον από την επόμενη εβδομάδα, 5η-7.5η. 7, 30, 19 και 30 για να είμαστε και πιο ακριβείς Λοιπόν και η κουμπούνη αύριο θα είναι εδώ βεβαίως Στην ώρα της στις 8 Αλλά την άλλη εβδομάδα θα είναι Παρασκευή Και ακριβώς την ώρα αν είναι 7.30, 8 ή τέταρτο Θα σας την πω αύριο που θα είναι εδώ και η ίδια Να το φιξάρουμε και αυτό και θα πάει πιο πίσω ο κύριο Κωνσταντόπουλο, θα μεταφερθεί σε μια μέρα. Θα το δούμε. Λοιπόν, συνέχισε. Ε, ξανατονίζω ότι όλοι δέχονται ότι οι Σιμίτε χρησιμοποιούσαν μόνο σύμφωνα. Η ελληνική γλώσσα τραγούδισε τα φωνή εντα. Γι' αυτό και η φωνή, η φωνή αυδή λεγότανε αρχαϊκά. Έτσι γεννιέται και το ρήμα Αίδο. Άδο, τραγουδό. Η γλώσσα μας ήταν τραγουδιστική, είχε μέτρο, μακρά και βραχαία. Αυτό μπορείτε να το καταλάβετε όταν θα πάτε σε φτωχογειτονιέ της Νεαπόλεως, της κημαική Απικίας, την Άπολη της Ιταλίας. Σε φτωχογειτονιέ όταν θα πάτε και μιλάνε μεταξύ τους ή διατηρούν τα μακρά και τα βραχαία ή οι άνθρωποι αυτοί. Γι' αυτό ακούγεται και ωραία Ιταλική γλώσσα αυτό αντίθετα, Ακριβώς λόγο. Αντίθετα <coughs> Εάν ταξιδέψουμε και πάμε βόρεια Λόγω του κλίματος Η άρθρωση βαραίνει Σκληραίνει Τα αφωνίαντα υποχωρούν Και οι ήχοι περιορίζονται στο Λάριγκα Γι' αυτό έχουμε Τρία και τέσσερα σύμφωνα μαζί και έναν ερευνητή που έχω περάσει στο τελευταίο μου βιβλίο είναι, δρα, έχει έξι σύμφωνα στη γραμμή. Ναι, ναι, ναι. Και μου έλεγε η κυρία που συνεργάζομαι, μα πώς θα το ονομάσουμε εμείς, λέει, θα το γράψουμε. Ναι. Τι να το ονομάσουμε, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να στραμπουλίξουμε τη γλώσσα μας και τον ουρανίσκο μας, δεν γίνεται. Ναι. Οι επικρατούσες εκεί κλιματολογικές συνθήκες είναι απαγορευτικές στην απώλεια θερμότητος. Παγώνει το στόμα και η γλώσσα. Μία κυρία παντρεύτηκε στη Σουηδία, στη βόρειο Σουηδία γνωστή μου και όταν ήρθε το καλοκαίρι μου λέει το χειμώνα φορούσα και γυαλιά και πάγωσαν τα μάτια μου, το δάκρυ μέσα το υγρό των ματιών πάγωσε. Πώς ανοίξει το στόμα εκεί να μιλήσει και να πει. Ναι, ναι, τα κλιματολογικών συνθήκων καθαρά. Λόγω των κλιματολογικών συνθήκων επιβάλλεται λιγότερο άνοιγμα της στοματικής κοιλότητας. Έτσι, λένε οι γλωσσολόγοι, αναπτύχθηκαν οι γλώσσες του κλειστού στόματος. Ένα παράδειγμα θα σας φέρω με τη λέξη βαλανίων, το ελληνικό βαλανίων που είναι το λουτρό, που δεν τα ήξεραν οι άλλοι. Λέει ο Αριστοφάνης, ουδέ ει βαλανίων ήλθε λυσόμενος Οι Λατίνοι το πρόφεραν «balneum», κλειστό. η Ιταλοί μπάνιο, μπαίνει οι Γάλλοι, μπαθ οι Άγγλοι και μπατ οι Γερμανοί. Πού η ωραία μελωδία των βαλανίων με το ένα μπατ των Γερμανών και ένα μπαθ των Άγγλων. Και μπαταριά από εκεί βγαίνει. Yeah. <laughs> <laughs> Οι αρχαίοι, οι αρχαίοι προγονείς μας δεν είχαν αφήσει τίποτα που να μην το ερευνήσουν. Έτσι πολλοί συγγραφείς είχαν μελετήσει και αυτό το φαινόμενο. Ναι. Ο Διογέννης Ολαέρτιος μας λέει οι λέξεις δεν έχουν την αρχή τους σε από πριν συμφωνία αλλά στον αέρα που οι άνθρωποι βγάζουν από το στόμα τους ανάλογα με τη φύση τους και με τον χαρακτήρα του κάθε λαού. Τον αέρα εκπέμπειν στελόμενων υφικάστων των παθών. Η δέ προφορά ορίζεται και από ιδιαίτερους ψυχικούς ερεθισμούς και από τις τοπικές διαφορές εκάς του λαού. Ο Πλούταρχος το ίδιο, στο Περιήσιδος και ο Σύριδος, ασχολείται εκτενέστατα με το φαινόμενο. Ο Πλάτων στον Κρατήλο που είναι και η πρώτη ετυμολογική πραγματεία παγκοσμίω. Σε αυτήν ο Σοκράτης εξηγεί χάριν ευφωνίας προσθέτουν ή και αφαιρούν γράμματα. Προσέξτε, χάριν ευφωνίας, ναι. το λέει και η ναι. στο συμπόσιο, στο Σοκράτη, προσθέτουν ή και αφαιρούν γράμματα. Τα παραμορφώνουν για να τα ομορφύνουν, έτσι αλλοιώνονται και με την πάροδο του χρόνου. Αυτά τα λέει ποιος και ο Πλάτων, διότι είχαν αρχίσει να, να υφίστανται παραφθόρες και τα ομερικά κείμενα στην εποχή του Πλάτωνος. Από τότε. Από τότε, βεβαίως. Περνάνε οι αιώνε, εξελίσσεται, ο ε, άνθρωπος... Δεν μου λες μια ερώτηση που έχει έρθει και θέλω να την απαντήσει γιατί θα κλείσουμε και δε θα την προλάβω και θα φύγει. Mm. Είναι η εξή Καλησπέριζο το Βόλο. Ε, ο φίλος Ματοπολίκα στο Πέτρος λέει. Κύριε Διαμαντέρα, αν πιστεύετε ότι η σκέψη είναι ελεύθερη βούληση ή προϊόν ερεθισμάτων, εντό παραθέσεω, πάσης φυσίω. Ναι. Τι ακριβώ. Είναι και προϊόν ερεθισμάτων και ελευθέρα σκέψη, διότι. Α, είναι ο, μίξ. μίξ. Διότι πολλέ φορέ ξαπλώνουμε στο κρεβάτι μα. Μάλιστα. ήρεμα, με κλειστά μάτια, δεν έχουμε προσλαμβάνουσε θορύβου και εικόνε. Καθαρίζει το μυαλό. Και η σκέψη δημιουργεί, λειτουργεί. Και μάλιστα. να έχει υπόψη μας ο φίλο μας από το Πολύκαστρο ότι οι τις καλύτερες απαντήσεις τα προβλήματα που μας απασχολούν Φόλουν, και μας φαίνονται βουνό μπορούμε να, να τα γύρω στις τέσσερις τα χαράματα. Τότε άρχιζαν και οι Πυθαγόροι τον διαλογισμό τους έτσι κάνουν και οι Ανατολικοί τον διαλογισμό τους διότι ηρεμεί το βόρειο ημισφαίριο και στην ηρεμία την οποία εμείς δεν την αντιλαμβανόμαστε Ανοίγει, ανοίγει. Να το έχει υπόψη του ότι είναι μεικτό το σύστημα Και Τις δεν είναι μάλιστα. ούτε το ένα ούτε το άλλο Μόνο του Μόνο του μάλιστα. Μπορεί να συμβαίνει ή το ένα ή το άλλο ή και τα δύο ναι. Το συνηθέστερον είναι ότι την ώρα που έχουμε φωτογραφικές απεικονίσει Με τα μάτια, ακουστικέ, ε, με τη μυρωδιά, με την αφή Όλες οι πέντε αισθήσει τροφοδοτούν τον εγκέφαλο. Άρα εκείνη... την ώρα εκείνη είμαστε σε κατάσταση, RAM. εκείνη την ώρα, τρεις-τέσσερις το πρωί. Εκείνη την ώρα μπορούμε να λύσουμε το πιο δύσκολο πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Μέσα από τη νύχτα, λέει ο Κυψελιώτης, σήμερα έχει κέφια, Α, μέσα από τη νύχτα γεννιέται το φως της σκέψης. Μάλιστα. Μου αρέσει. Αυτό είναι ο Δημήτρη, πρέπει να είναι. Ο Δημήτρη. Και να πω και την καλησπέρα μου στον Γιώργο Τοντουμανίδη, ο οποίο μου στέλνει συνεχώ θέματα από ευρήματα που έχουν βρεθεί και στι και κλπ. Και είχαν απάνω τα θράσματα τη λέξη αυδή. Αυδή. Για το είπαμε. Η φωνή. Έτσι. 5-6 χιλιάδε πρότορα μιλάμε. Εντελώς. Έτσι. Για συνωμοθαρικά. Ένα άλλο βασικό στοιχείο που δεν πρέπει να ξεχνάμε εμεί και που σκόπιμα πολλοί από τους ντόπιου και τους ξένους παραβλέπουν, είναι ότι η αρχική παράδοση της γλώσσα στα πρώιμα στάδια της είχε γίνει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της με προφορικό τρόπο και όχι με γραπτό. Ο μισθαγωγός Πλούταρχος γράφει «Η πρόγονή μας πολλαχή καταφάλαταν πλανόμενη, γλώταν την επέβαλον ευρύποιούνται στο εμπόριον». Τι λέει η πρόγονή μας με πο, ταξιδεύοντας πολύ με τη θάλασσα επέβαλαν έδωσαν, μετέδωσαν την γλώσσα την ελληνική ευρύπιούνται στο εμπόριο και αυτό τους διευκόλυνε να ανοίξουν τα, τα εμπορικές τους εσύ, εργασίες εσύ, εσύ. τους μάθαιναν να μιλούν όπου πήγαιναν και ίδρυαν εμπορικού σταθμού και πόλεις είναι γνωστό σε αυτούς που ασχολούνται με αυτό το θέμα ότι τα απλά ηχητικά ακούσματα ρέπουν προς την ηχηρότητα και την συντόμευση. Αυτό το ιδίωμα το είχε κυρίως η αιωλική διάλεκτος την οποία αντέγραψαν οι Λατή Ρωμαίοι και παραδέχονται οι ίδιοι μέσα στη γερουσία τους και στη σύγκλητό τους ότι. ότι εμείς ομιλούμε αιωλικά. Ε, Δεν μου λες τώρα, παίρνω και από τη φιλενάδα μου την κρίσε το, το ένασμα του ράμορθε και ε, ε, ε, στην ελληνική γραμματεία το πουλί της Σοφίας, το, το σύμβολο αν το πουλί της ναι. είναι η Κουκουβαγιά. Ναι. Η οποία βλέπει το βράδυ πολύ καλά. Και για άλλο λόγο. Και ο ένας είναι ίσως αυτό που λέγαμε πριν, ότι ο εγκέφαλος όχι, όχι. ανοίγει και φωτίζεται ο και φωτί. βλέπει και κάνει και. Έχει κάνει την είναι και αυτό. Έχει την. Για δύο λόγους Παρακαλώ. Αλλά δεν τους λένε τους δύο. Οπότε τώρα το δύο. γι' αυτό ρωτάω. Ο ένας είναι ότι έχει την ικανότητα και βλέπει το βράδυ. Δηλαδή βλέπει στο σκοτάδι, αλληγορικά διαλύει τα σκότη τη και τη αμάθεια. Ναι. Εκείνη και κάνει λίγο... το σκότος φως Α, Ακριβώς Και αλλά παράλληλα είναι το ζώο Που περιστρέφει το πουλί Το κεφάλι του γύρω γύρω 360 μοίρες, το έγραψε ακριβώς τώρα Και ψηλιώτης την ώρα που το έλεγες γυρίζ... συγχρονίσει. Τι... συγχρονή Γυρίζει το κεφάλι και βλέπει και πίσω βλέπει Έχει και, πίσω. και στον κολομάτια που λέγαν οι ναι, παλίοι ναι, ναι, ναι. Οι παλιέ οι γιαγιάδες ναι, λέγαν ναι, ναι. αυτό Συνέξυπνος έχει και στον κολομάτια Βλέπει παντού ναι. Βλέπει και πίσω του. Και να σε ρωτήσω Μου λένε εδώ Για άλλη φορά εννοείται Εντοιμάσεις το, το, το κείμενό σου Εάν μπορεί και θέλει βεβαίως Να μας αναλύσει Πορφύριο Μπορούμε όλα μπορούμε να τα κάνουμε Θες... Θα γίνουμε με την ώρα τους Ναι τα, τα, τα, τα φτιάχνει Τα, θα, τα κρατάει αυτά που γράφεται εδώ Θέλω επίκουρο φίλοι, να ο... φέρω Δεν έχω πολλά να φέρω Ο Λευτέρης, να το ξέρετε αυτό Λοιπόν Επίκουρο. Εκκλησές. Ε, κλείνουμε, ναι. Τους Ωραία. Πριν ε, σε αποχαιρετήσω, να πω σε όλους τους φίλους, και έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα, να ρίξω μια τελευταία ματιά, ε, μισό λεπτό, αγαπητοί φίλοι, γιατί όλους μας αφορά που μας ακούνε, από όλο τον πλανήτη, πάρα πολύ κόσμο μέσα. Επαναλαμβάνω καλησπέρα στην Αμερική και στην Κύπρο σε Όλη η Ευρώπη είναι μέσα, ο χάρτης είναι κατά κόκκινος. Ο δάσκαλος εδώ, ο Διαμαντάρας Από την άλλη εβδομάδα θα είναι στις 7.30 την πέμπτη Θα το σημειώσετε. Και στη θέση του 8.30 προς 9 παρά Θα έρθει η κουμπούνη από το Σάββατο Αύριο βεβαίω όμως θα είναι εδώ στις 8 ακριβώς Να μας πει τα αυθικά της τα θέματα Και αναδιοργανωνόμενο το πρόγραμμα και σιγουρευόμενο Γιατί κάποια σύγχρονα όπως είχαμε σταματήσει κλπ θα αναρτηθεί και η σελίδα Θα ανέβουν και βίντεο Θα ανέβουν και όλες οι εκπομπές Όλων, όλων πάνω Αυτές τις μέρες Και θα αρχίσουν να γράφουν και οι φίλοι εδώ Ερευνητές κάθε εβδομάδα Οπότε να γίνει μπλοκ το, το, το, το, η σελίδα Ούτως ώστε ένας που ακούει τη μουσική του Στο γραφείο του σπίτι το μεσημέρι Να διαβάζει και κείμενα Μέρος από τις συζητήσεις Στις βραδινές Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω να καληνυχτήσω και εγώ καλημερίσω και καλησπέρισω τους απανταχού της γης ακροατάσμας μα Και να είναι υπερήφανοι που είναι Έλληνες Θα περάσουν οι δυσκολίες Το πιστεύουμε γιατί περάσαμε και, εμείς. και χειρότερα και επιβιώσαμε Είναι δυσκολίες τώρα θα τις ξεπεράσουμε Μπορεί Αυτή... να, είναι, να έπρεπε να γίνει και αυτό να καταρρέψει και η αριστερή αντίληψη Και Έχει. να πάμε λίγο παρακάτω μετά από 70 Έχει. χρόνια 80 με καθυστέρηση Μετά στην Ελλάδα από την τρομερή αιματοχυσία του 40-50 45-50 εκεί που σφαζόμασταν εμείς και η Ευρώπη οικοδομείτο θα το περάσουμε και αυτό That's... να είστε θαραλέοι και να έχετε υπομονή. γνώσεις να τους αντιμετωπίζετε με επιχειρήματα ή να τους λέτε βάλε να ακούσει σαλπέντο ε, ε, απλά σας χαιρετώ όλους, μέχρι την άλλη πέμπτη, 7.30 ώρα το καινούριο, θα είμαστε μαζί, να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, από εδώ και πέρα ο σταθμό θα λέγεται κώδικα Σαλμπέντο. Το σκεφτόμουν τα απόγευμα και λέω κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν μπορεί ρε μου, δεν μπορεί. Γίνονται τρελά πράγματα, εδώ υπάρχει ένα συγχρονισμός από το τσάτ, από αυτά που λέει ο οποίος έρχεται εδώ. Πώ λειτουργώ εγώ, τι μου γράφουν στο face και λες και... Ο καθένας είναι μέσα σκέψη του άλλου τρομερό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα, αν θέλετε καμιά δύο ή 3 ή επαναληψούλα να σας βάλω ευχαρίστως ή και τη συγκεκριμένη εκπομπή πάλι εντός πενταλέπτου. Είμαι στη διάθεσή σας. Ε, το πρόγραμμα αύριο στις 8 με την κουμπούνη. Το Θα βάλω επανάληψη αυτή. Θα την βάλω επανάληψη αγαπητοί φίλοι. Και η Κυριακή μηχάστη τη συλλογική εκπομπή, ξενοφών μου σα εδώ, τεράστιο. Καθηγητή, χτυπήστε να δείτε περί πρόκτηθο και γύρω σε όλο τον πλανήτη για να παρουσιάζει αναλυτικά το μηχανισμό των αντικηθίων μαζί με την τζάνη και το Γεωργείου. Θα πάω αύριο βράδυ μετά την εκπομπή με την να πάρω τα χάπια μου, γιατί για την Κυριακή θα βλέπω λίγο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, εντό πενταλέτου η συγκεκριμένη εκπομπή ήταν ωραία σερωή είπε σημαντικά πράγματα και χαλαρή. Θα απαιχθεί σε επανάληψη για πολλούς φίλους που είδα ότι μπήκανε μέσα. Θέλω να ευχαριστήσω από την Αλεξανδρούπολη, από το Λαγκαδά, από το Πολύκαστρο, μέχρι κάτω τη Σπάρτη, Βόλο, την παρέα μου όλοι εκεί και τα λοιπά, τους φίλους, Θεσσαλονίκη εννοείται, όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής, που ήτανε μέσα άπόψε, κόντεξε αδογμάτιστος αλπιτισμός. Πολύ καλό, Χρισπα, πολύ καλό. Λοιπόν, σε κάνα πεντάλεπτο θα τη βάλω επανάληψη. Εννοώ την εκπομπή, μην πάει το μυαλό σα αλλού. Και αύριο βράδυ στι 8 θα είμαστε εδώ. Καλή συνέχεια.